Να ζήσεις Αντώνη και χρόνια πολλά όλα, μεγάλος να γίνεις με μαύρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις, επάπδε η νερό και στο συνταξιούχος να δίνεις 200 ευρώ. Άντε να το χειρώμαστε και του χρόνου σε διαλέξεις μαζί με τον Γιωργάκη στην Αμερική. Έλα Αποστολή. Έλα. Πάντως έχεις ανεβάσει το επίπεδο της εκπομπησης. Ε, εντάξει. Βάζεις. Τι, τι, τι? Ή, ή το μπάκαλο βάζεις να, να ακουστεί το να Αυτό είναι αλήθεια. Ε. Έχουμε ξεφύγει, έχουμε ξεφύγει προς τα πάνω. Ξέρω εγώ τώρα. Για να είναι με αυτός να... ανεβασμένο το επίπεδο, Κατάλαβες πώ ήταν πριν η εκπομπή. Ναι, παρακαλώ. Τον αποστολή! Ο ίδιος Γεια σα, Αποστολή! Ναι. για τον αντονάκι, Ναι. Να τον χαιρόμαστε. Να τον χαιρόμαστε. Τι να κάνουμε αφού χαρήκαμε και τον Γιωργάκη, να χαιρόμαστε και τον Αντωνάκη. Το καλό είναι ότι ε... τον Γιώργο ακόμα το χαιρόμαστε. Και πολλά... Ενώ τον Σαμαρά πολύ φοβάμαι θα το φάει η μαρμάγκα, μην το φάει το σκοτάδι φοβάμαι. Πολλά χαιρετήσματα και στην, στην, στην κυρία καθηγήτρια του γιού του, που τον έπιασε το γιο του να τη γράφει στο κολέγιο Αθηνών και την. Του... Μα δεν τρέπεται κι αυτή η ησυχαμένη το παιδί. Σιγά μην αντέγραφε. Πήθηκε, και να πω. Δεν σε ακούω καλά. Βγάλε λίγο από το στόμα στο μικρόφωνο. Το κατάπιασε, τι έγινε. Α, την ξέρει τι είναι που κάνει. Λέγε. Ευτυχώ είναι όπω στη χώρα με 6.000 αυτοκτονίε και ανεργία στο 30% υπάρχει ανάπτυξη. Η Κάρτα Πυρό χθε μόλι για το πρώτο τρίμηνο δημοσίευσε 3,62 δι κέρδη. Τέλειωσε. Απογειωνόμαστε. <Τυξε> Ακούω τώρα εδώ στο Θήμιο, έχει βάλει δηλώσεις του κυρίου Χατζηδάκη, του υπουργού. μας, λέει ότι είναι στην κυβέρνηση για να διατελέσει το πατριωτικό του καθήκον. Δεν του λέμε καλύτερα να πάει ξανά, Φαντάρο, σαν θέλει να διατελέσει το καθήκον του πατριωτικό. Μα κάθεται και στην κυβέρνηση. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλά είστε. Μια ευχή μπορώ να κάνω στο πρωθυπουργό μα. Ναι, κακό χρονονάει, να... όχι. Ναι, για πε. Χιλια χρόνια να ζήσει ο άνθρωπο, δεν λέω. Αλλά σαν πρωθυπουργό να είναι τα τελευταία του. Το ξέραμε ότι ήταν προδότη του Μητσοτάκη τότε. Αλλά τώρα έχει γίνει όλων των Ελλήνων. Και δεν αξίζει να μείνει εκεί που είναι ο άνθρωπο. Είναι φίλο των Γερμανών. Ωραία, η Απόστολη. Εμεί μεταναστεύσαμε και ήρθαμε στην Κίνα να βγάλουμε ένα κομμάτι ψωμί. Για να ξεφύγουμε από το μαλάκι που γιορτάζει σήμερα τον πρωθυπουργό. Γιατί μα τον στείλατε εδώ, ρε φίλε. Για να μολύνει το περιβάλλον. Ale ty szukasz Γιατί. Δεν ξέρω τι μου φαίνεται τελικά. Το λιοντάρι μου κάνει πολύ brutal. Ναι, γιατί. Ε, δεν ξέρω μου, φαίνεται πολύ εδρικό ζώδιο. Τώρα με έχει λιλοντάρι. Oh, δεν ξέρω Πού να ξέρω εγώ τώρα τι εσεί έχω ψάξει. Άσε που τα λιοντάρια δεν κάνω καλό έξω. Δεν ξέρω αν έχει ακούσει έρευνε. Τι λε, καλή. Λιοντάρι είναι το μορό μου. Ναι, αλλά δεν κάνει καλό έξι. Δεν πάω να είναι το μορό σου. Είναι το μορό, αλλά δεν πεινάει. Καλά. Μην φάει παστέλλια, γιατί λέει παστέλλια στι μέρε με έχει τρελάει. Φιλά. Μόνο στα λιοντάρια πιάνει, αν το Ανεξαρτήτου ζωδίου, δεν σε πιάνει. Ναι, εξαρτήτου, για το ζώδιο. Δεν, εγώ... για τα λιοντάρια έχω ακούσει καλύτερο. ότι δεν. Δεν πάει καλά. Δηλαδή, το καλύτερο γαρίτσι θα το φάσα από εγώ καιρο. ψάξω. <Το> ναι, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ. Ακούω ε, κατά τι για σταθμό σα. Είχα φρένη εδώ και η κανονική συνέχεια. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει 100 φορέ στην Αθήνα. Τι έχει, τι και έχει. Και... έχει. Αυτοί άνθρωποι έχουν κάνει 100 φορέ στην Αθήνα και παίρνουν συνεντεύξει να μην συμβαίνει τίποτα. Έλαντε. Καλά, δεν είσαι να και από το Σαμαρά, από το Βενιζέλο, που την πηγαίνει ακόμα. Αλλά επεκτείνεται όλη την Ελλάδα, δεν είναι και το ίδιο, έχεις δίκιο. Ή, το Ή. Έχουν κάνει Ούτε έχει δίκιο. να πήρε πήρε. Εγώ από Δεν το ίδιο, δεν είναι. Το Ναι, ακούγομαι, τον αποστόλι θέλω. Ναι, τι θε. Α, να πω. Δέκα λεπτά ακόμα πάνω το πακέτο τα τσιγαράκια, ε. Καλά είναι, να τα εγκαταστήσετε. Ναι, και δεν ασχολείστε κανένα. Εμεί θα ασχοληθούμε με τον καρκίνο το δικό σα, κάνω τι θέλει, τικόψει το λαιμό σα. Ασχοληθείτε με τι μαρτυρίε που θα πει ώρα σα. Του δεν έχει κανένα φυλάδα, έγραψε τίποτα, ε. Mm. Θα περνάνε, θα το έχω. Έχει ο καθένα στον καρκίνο τώρα, επειδή έχει την ελολύσου το χαβά, θα ασχοληθούμε με, με τη σιγαρά ή παράτα μα. Γαλά, γαλά, Παραστικά μα. Περαστικά, περαστικά σα δεν θα είναι. Το λέει πάνω. Πρόωρο θάνατο δεν είναι περαστικά. Έρχεται. Έχει εγώ στο να ζητήσει η μείωση των αποδοχών των βουλευτών, να κάνουν απεργία και να μην έχουμε κυβέρνηση για τα επόμενα μέτρα που έρχονται για μείωση μισθών. Μη λες χαζά, δεν θέλω να πιστεύω. Δεν γίνεται να μην έχουμε κυβέρνηση. Χρειαζόμαστε κυβέρνηση, πρέπει να κυβερνηθεί αυτός ο τόπος. Και μα κάθε μου σε απεργία. Ποιο. Οι βουλευτέ. Αν ζητήσει μείωση των μισθών το, των αποδοχών των βουλευτών και κατέβουν σε απεργία, πώ θα τα εφαρμόσουμε. Αν και πιο πιθανό είναι να κατέβουν σε απεργία επειδή του παίρνουν τα όπλα στην είσοδο, παρά για οτιδήποτε άλλο. Τέλο πάντων. Γιατί πάτε, το ναι. μισθό θα βρουν έναν τρόπο με τίποτα επιτροπέ, θα του πληρώσουν. Μην φοβάσαι. Μα εγώ έχω αυτή την αγωνία. Μην κατέβουν σε απεργία και δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τα επόμενα μέτρα μείωση μισθών. Αυτό. Και εγώ έχω αυτή την αγωνία. Α. Μην κατέβουν σε απεργία και δεν ξανανεύουν μετά. Α, δε, μπορεί να γίνει, άσε, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Γεια σου Αποστόλη μου Γεια yeah. Λοιπόν έχω βρει το πελά μου Γυρίζω στο Ρίαλ μόνο για σένα και το φήμιο Βέβαια κάθε μεσημέρι mm. Άκου τώρα να σου πω Οι φασίστε οργανώνονται το ραδιοτηλεπτικό Με τέσσερις υπέρ δεν ξέρω αν το εξυπόψη Και τρεις κατά yeah, Έδωσαν έγκριση στο κανάλι που καρατζαφέρει mm. Να γίνει πανελλαδικής εμβέλεια. Γιατί όχι Λοιπόν είσαι σύμφωνο. Έτσι. Γιατί να μην γίνει Ωραία γιατί να μην γίνει Το κομματικό κανάλι του Γρατζαφέρι ε Φαντάζομαι αφού έχει κόμμα ο άνθρωπος Για να μην έχει κανάλι Έχει κόμμα ο Άκου τώρα τι σκέφτηκα Τι σκέφτηκε τώρα Κάποτε λέγανε η, η έκφραση που κυριαρχούσε Στα μέσα ενημέρωση ήταν Θα μπει το μαχαίρι στο κόκαλο Ναι τώρα το έχουν μαζέψει λίγο γιατί δεν προβλέπεται. Τώρα είναι το φως στο τούνελ Ναι Παλιά ήταν και το άπλετο φω, θέλω να σου πω. Ναι, άπλε το φω, ναι, θα χυθεί άπλετο φω. Αλλά πολύ φοργεται τώρα τελευταία το φω του τούνελ. Αλλά δεν λένε το εξή. Ότι έρχεται και τρένο, δεν το... ξέρω. Όχι, το τούνελ το έχει βγει ο Μπόμπολα, έχει κοστίσει 5 φορέ παραπάνω. Και το φω που βλέπει στην άκρη δεν είναι φω, είναι ο φώτη που κρατάει ένα φανάρι για να αποσβήνει. Ναι, το φανάρι εννοεί όταν περνάνε μειώσει συντάξεων, μειώσει μισθών, απολύσει. Αυτό. Το φανάρι το γνωστό που κρατάει ο φώτη όταν γίνονται όλα αυτά. Που λέμε κρατάει το φανάρι αυτό το φανάρι, ε. Λοιπόν θα βάλεις αυτό που λέει όλοι οι καθηγητές είναι κατευθείαν που λέει ότι εγώ ποτέ δεν είπα ότι είναι και θα βάλεις του το έχεις θέματα ψυχολογικά το πίσω μπουμπούκο Όσοι καθηγητές επιδιώκουν να κάνουν απεργία στις πανελλήνιες εξετάσεις είναι γαϊδούρια και συγγνώμη ζητώ από τα γαϊδούρια που τα συγκρίνω με αυτά τα ρεμάλια <Τι>... Ποτέ δεν είπα Καλώ στον πουνδούκο! Τα σου ψευμάτα, να ζω. Ποτέ δεν είπα τους καθηγητές Λιπάμαι, θεμάτα, δεν του καθηγητέ γαϊδούρια. να έχει Δεν πάει... Θα βάλει στην Τώρα αυτό που έλεγε ότι συνεργάστηκε με τον Σαμαρά και ότι είχε 2% 2,5 πόσο πήρε για να περάσει το ΣΥΡΙΖΑ και το αφιερώνω σε όλα τα κουκούδια θεώρησα όμω ότι η Ελλάδα εάν εκείνη την ώρα εκλεγότανε ο ΣΥΡΙΖΑ η Ελλάδα θα ήταν εκτός ευρώ. Άρα για μένα δεν υπήρχε θέμα. Θα στήριζα την παράταξη με όλες μου τις δυνάμεις, πράγμα το οποίο και έκανα. Και τελικός κύριε Κωτάκη, η Νέα Δημοκρατία κέρδισε με 2,6% διαφορά. Δηλαδή όσο ήταν ακριβώς η Δημοκρατική Συμμαχία. Μπράβο! Φίλε μου, γιατί βάζεις Δόξα το πα- α signala Στο εσωτερικό του παστók. Πασόκι, <laughs> <του> πασ... πασόκ, <laughs> και... πασόκκι, πασόκκι πάς σε Λάθος. Για σου πασόκ μεγάλε. Βάλε και τον αυτό, Έλα. Έχω καιρό να με το τον Αλμπους Μαραθών. Από τον Λι. Έλα. Εγώ τεirano ακούσω εκείnore σήμερα το Γκύπριο που ήταν να τρέξει το μαραθώνιο και το λες. Όπαν.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 γρήγορος. Είστε βέλτονς? Είμαι αθλητής ε, από την Κύπρο. Σόπαν. Μεγάλων αθλητή. Αν είσαι το ίδιο γαϊτούρι που μίλησα και προηγουμένως έπρεπε να ντρέπεσαι. Είμαι το ίδιον γαϊτούρι και δεν ντρέπομεν. Να πάρεις να καθίσει λίφιε. Είστε σβέλτωνς. Είμαι τυχερός, είμαι τυχερός, είμαι τυχερός, είμαι τυχερός. Sopan. Co pan C Co pan my go mi para to Co Nie Nie Ε, μια παραγγελία θα ήθελα να κάνω. Για πείτε. Ναι, λοιπόν. Ε, δύο αδερφοί μου είχαν ένα γυναίκα και άλλου γιορτέ αυτή την εβδομάδα. Και θα ήθελα να του αφιερώσω, αν γίνεται, το αδέρφια μου αλήθεια σπουλιά. Ξαδέρφια μου. Συμπεθέρες μου. Βατζανάκια μου. Συνειφάδες μου Κουνιάδια μου Θείους δεν θα Ξαδέρφια μου Αδέρφια μου Αλήτες πουλιά Αδέρφια μου Αλήτες πουλιά Γεια σου Αποστόλη. Για. Θέλω χάρη. Πού και πού να βάζετε το ηχητικό που βάζετε για το φασισμό, για την άνοδο του φασισμού. Να μην ξεχνιόμαστε. Τι θες να μου πεις όταν Άννος, το βάλω την Παρασκευή. Όποτε θες, όποτε θες. Γερμανία του Μεσοπολέμου. Της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 1924 Βουλευτικές εκλογές Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα ποσοστό 3% 1928 Βουλευτικές εκλογές εθνικοσοσιαλιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα ποσοστό 2,6% 1930 Βουλευτικές εκλογές εθνικοσοσιαλιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα ποσοστό 18,3% 1932 Βουλευτικές εκλογές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 Πρόβατα. Τα πρόβατα που είναι οι Έλληνες πολίτες Ευχαριστώ σε όλους σας. Μπορεί να ζητήσω μια διπλή παραγγελία για την Παρασκευή. Για πέσει. Αυτό με την αντική οδό που ήταν ένα που του κόψει σε 140 χιλιόμετρα πόσο πήγε. Και αν μπορεί να βάλει και το είμαι τυχερό του Αγγέλακα από τι τρυπέ που λέγεται παλικά τι προηγούμενε μέρε. Ναι. Στην Αντική Οδό, Μ' ακούτε? Ναι. Εσείς τώρα είστε τηλεφωνητής απλώ ή δημοσιογράφος για να ξέρω τι θα κάνω, τι θα πω. Δημοσιογράφο, δημοσιογράφο. στην Αντική Οδό, αυτή τη στιγμή, Έχω ένα φίλο μου δίπλα μου, εγώ με πόδι ασφαλείας έχει βάλει κάμερες η τροχέα. Ναι. Έχει στείλει φωτογραφία ναι. που έτρεχε με 140 χιλιόμετρα κρίση, 350 ευρώ θα σκάσει και του αφαιρούν για 60 μέρε το δίπλωμα. Δηλαδή, σε καταγράφει στην Αντική Οδό κάμερα τη τροχέα πλέον, σε υποχρεώνει να πα με 100 χιλιόμετρα στην Αντική Οδό. Ναι. Ωραία, και αυτό πληρώνει τα 2,70. Τι νομίζει, πληρώνει για να είσαι ασφαλής, Δεν κατάλαβα, επειδή είσαι εσύ χάρο και θες να πηγαίνει με 200, να το πληρώσουμε όλοι εμεί. Ναι, και φωτογραφία θα σε πάρουν και πορτρέτο θα σου κάνουν. Ποιο είπε, ίδια, δεν κατάλαβα. Στην αττική οδό το μπαν θα τρέξει με 100 χιλιόμετρα. Δεν δηλαδή. κατάλαβα, πόσο θες να πας Χάρη όλοι. Εσύ πώ Παίρνετε ένα δίπλα με 200 ευρώ λάδομα και θε να το πατήσει ο άνθρωπο αν να πάει 200 χιλιόμετρα. Δεν μου λε κάτι, μιλά σοβαρά τώρα δηλαδή. Και βέβαια. Δηλαδή, εσύ με πόσο λε ότι πρέπει να πάμε στην 80 Μάλιστα Θα μου δώσεις έναν άνθρωπο σοβαρό να μιλήσω γιατί είσαι μαλόκας Θα μου δώσεις έναν σοβαρό άνθρωπο να μιλήσω ρε παλιο μαλόκα Σε... Δώσε μου ρε μαλόκα έναν άνθρωπο να μιλήσω η Σε ποιον μιλάς έτσι ρε Δε γάμι χειά... ασφάλτου okay.